Κεφάλον Α, σελίδα 747, στήχη 1 έως 10, προσφώνησης, ευλογία, προτροπέ. 1. Εγώ Παύλος, Απόστολος, ο οποίος ούτε από ανθρώπους έλαβα το αξίωμα αυτό, ούτε διαμέσου ανθρώπου εκλήθην εις αυτό, αλλά κατευθείαν από τον Ιησού Χριστόν και τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος τον ανέστησε εκ νεκρών, 2. Και όλοι αδελφοί που είναι μαζί μου, Γράφω με την επιστολήν τάφτην προς τη Εκκλησία τη Γαλατεία. 3. Ήθε να είναι μαζί σα χάρη και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και από τον Κύριόν μα Ιησούν Χριστών. 4. Ο οποίο παρέδο και θεληματικό των εαυτών του Ισθάνατον δια τα Σαμαρτία μα, για να μα ελευθερώσει από την πονηρία και κακίαν που επικρατεί στην παρούσαν ζωή. Και ο θάνατό του αυτό για την ελευθερία και απολύτρωσή μα, έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο οποίο είναι και πατήρμα. 5. Ισ' αυτόν πρέπει πάσα η δόξα ει του απεράντου και ατελειώτου αιώνα, α 6. Απορώ, διότι τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεό, ο οποίο σα εκάλεσε εξαιτία τη χάριτο και τη δωρεά του Χριστού, και μεταπηδάτε ει άλλιν περισσοτηρία διδασκαλίαν, την οποία αυτοί που σα τη διδάσκουν, κακώ την λέγουν Ευαγγέλιον. 7. Πράγματι. Αυτό που λέγουν αυτοί οι Ευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σα ταράτουν και θέλουν να μεταβάλουν και να αλλοιώσουν το αληθέ περί Χριστού κήρυγμα. 8. Αλλά να εξεύρετε το εξή. Εάν ακόμη και οι μίση Apostoli ή και Άγγελο από τον Ρανών κηρύξει εσά άλλο Ευαγγέλιον, διαφορετικόν από εκείνο που σα εκηρύξαμεν, α είναι ανάθεμα και χωρισμένο διαπαντό από τον Χριστό. 9. Καθώ και πρωτήτερα, όταν ήμεθα μαζί σα, σα έχουμε νύπει και τώρα πάλι σα λέγω. Εάν κανεί κηρύττει εσά Ευαγγέλιον άλλο εκτό εκείνου το οποίο εδιδάχθηκε από εμένα, α είναι αναθεματισμένο και χωρισμένος από τον Χριστό. 10. Το Ευαγγέλιο που σα εδιδάξαμε, αυτό και μόνον είναι το αληθινό Ευαγγέλιον. Διότι τώρα θέλω να πείθω και να εξασφαλίζω την επιδοκιμασία των ανθρώπων, ή προσπαθώ. Πώ να είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού. Ε, μήπω να αρέσκω ανθρώπου. Όχι, διότι αν ακόμη και τώρα επεδίωκω να αρέσκω ει ανθρώπου, δεν θα είμαι δούλο του Χριστού.